Μέρος δεύτερο. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Καλημέρα. Πώς είσαι. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ωραία. Ας αρχίσουμε τώρα. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι τραπέζι. Πού είναι το τραπέζι? Είναι στο δωμάτιο. Και αυτό τι είναι? Αυτό είναι βιβλίο. Πού είναι το βιβλίο? είναι πάνω στο τραπέζι. Τι άλλο είναι πάνω στο τραπέζι? Πάνω στο τραπέζι είναι επίσης μία πένα, ένα μολύβι και χαρτί. Πού κάθεσε τώρα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 Τι μαθαίνεις τώρα? Μαθαίνω να μιλώ, να διαβάζω και να γράφω ελληνικά. Εγώ είμαι Έλληνας ή Άγγλος? Εσύ είσαι Έλληνας. Και εσύ... Έλληνας είσαι. Όχι. Εγώ δεν είμαι Έλληνα. Μιλάς ελληνικά. Ναι. Λίγο. Με καταλαβαίνεις όταν μιλώ αργά. Ναι. Σε καταλαβαίνω πολύ πολύ. Καλά. Και όταν μιλώ γρήγορα, με καταλαβαίνεις? Όχι. Δεν σε καταλαβαίνω. Καλά. Αρκετά για σήμερα. Χαίρετε. Χαίρετε και σας ευχαριστώ.